και συγκρούσει σε σχέση με αυτό, καθώ και το κομμάτι τη καταστολή. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με την παρουσίαση τη εκπομπή στα Κυριακά, μια εκπομπή που γινόταν εκεί πέρα καθ' τη διάρκεια του συγκεκριμένου σταθμού. Και το τελευταίο το κομμάτι είναι η συνέχεια τη εκπομπή, η περιοδική έκδοση. Επειδή έχω την ότι κανεί από εδώ πέρα ενδεχομένω δεν ξέρει το θέτο περί μα πρόκειται, ε, Καλό είναι να γίνεται κάποιο διάλογο. Αν υπάρχουν κάποιε απορίε σε σχέση με αυτά που υπόκεινται, έτσι το μπορεί να γίνεται αυτό. Δηλαδή, κάποιο ερώτηση-απάντηση, με βάση και έτσι συ, συμπληρωθεί καλύτερα η εικόνα, η οποία θα έχετε εσεί περί θα μιλήσει. Λοιπόν, ξεκινάμε από το ξεκίνημα. Το 1988, ένα ανθρώπων, Αξιτεροί, ραδιοπυρατές, οικολόγοι, αντιδυσίες αποφασίσουν να στήσουν το συγκεκριμένο ραδιοφωνικό εγχείρημα προσπαθώντας να αποφύγουν στους ασφισμούς πολιτικών ή κοινωνικών ομάδων και επικεντρώνοντας το προσωπικό ύφος του κάθε μέλος του σταθμού. Με ενδιαφέρον στα πολιτικοκοινωνικά ζητήματα, περισσότερο εντός της πόλης. Στο ξεκίνημα του, δεν θέλησαν να πάρει άδεια, όχι επειδή ήταν αντίθετη στην αναγνώρι αλλά δεν συμφωνούσαν με τη διαδικασία που δόθηκαν οι άδειε στην εποχή εκείνη. Οι άδειε δόθηκαν στην εποχή εκείνη, ξαναλέω, σε δημιουργού, και έκδοτε διαφόρων έντυπων. Το 87-88, το κρατικό μονοπόλιο στα ΜΜΕ δέχεται τα πρώτα βήματα. Εκεί που υπήρχαν οι αψημαχίε των κερατών, αρχίζει ένα πόλεμο για τη δυναμική εμφάνιση του κεφαλαίου. Υδιοκτήτε πολλών ταυτόχρονα μέσων, εφημερίδων, περιοδικών, TV και ραδιοφόρων. Με τεράστια οικονομικά συμφέροντα, πραγματοποιούν τι πρώτε αγοροπολισίε και ποινικιάζει την πάντα των εφαίρων. Έτσι, τα τότε μέλη του σταθμού υπέθεσαν ότι δεν υπήρχε δυνατότητα άδεια και αποφάσισαν να στηριχθούν στην του κόσμου, ο οποίο θα ήταν αναγκαίο την παρουσία του σταθμού στο εφαίριο. Στην αρχή ξεκίνησε ω μουσικό σταθμό, αλλά με την πάροδο του χρόνου δημιουργήθηκε και μια ζώνη εκπομπέ λόγου 4 μέρε το απόγευμα. Κάποιε από τι κομπέ τη εποχή εκείνη ήταν για μια απελευθερωτική και αξιοβίωτη αναπηρία. Που ήταν για την αναπηρία, γι' αυτόν τον λόγο υπήρχε και μια ράμπα μέσα στο στούδιο, ώστε να είναι προσπελάσιμο ο χώρο από τα άτομα με ανάγκε. Το βαθύ κουντρούμι από μια ομάδα τη ιατρική, χωρί ρεκόρ από άτομα τη Μαστική Ακαδημία, που εκδίδαν και το μόνιμο περιοδικό. Τα σκυλάκια του Παυλόφ από το μόνιμο περιοδικό. Άτομα από την οικολογική κίνηση και των πυλερικών υποτοπία και ορνηθολογική εταιρεία που απορροσιάζαν την εκπομπή άγρια φύση. Υπήρχε επίση και μια πρωινή παιδική εκπομπή που ετοίμαζαν μόνο από τα παιδιά, στην οποία τα μέλη βοηθούσαν μόνο σε τεχνικά. Την αρχική χρηματοδότηση κάναν τα πρώτα μέλη του και στη συνέχεια καθιερώθηκε μια οικονομική σφορά. Είχε αποφασιστεί ότι δεν χωράνε διαφημίσει και σπόσοδε και θα προσπαθούσαν να λειτουργεί με αυτοχρηματοδότηση. Ο σταθμός αναπεριόδους είχε κυκλοφορήσει με ρολόγια, μπλούζες, φογκάρδες, κασέτες, μπώνια, αφίσες ή γινόταν κάποιες εκδηλώσεις προς οικονομική ενίσχυση του σταθμού. Το μουσικό φάσμα του σταθμού περιλάμβανε όλα τα είδη. Κλασική, έντεχνη, παραδοσιακή, σκλατικά, ουδέτικα, blues, jazz, rock and roll, soul, funk, reggae, sky, ελληνικό rock, κλασικό rock, heavy metal, death metal, garas, new wave, alternative, punk, harpon, Dark Hip Hop, acid Jazz, Techno, Ambit, Trans Industrial. Οι αποφάσει περνόταν μέσα από τη γενική συνέληση που γινόταν κάθε Κυριακή. Γενικά, ο σταθμό λειτουργούσε με συλλογικέ διαδικασίε, χωρί να υπάρχει κάποια ιεραρχία, χωρί όμω να αποκλείονται και άτομα από την κοινοβουλευτική ή εξωκοινοβουλευτική αριστερά. Στα χαρτιά, ο σταθμό παρουσιζόταν ω αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία. Η Διαχειριστική Συνέλευση είχε αποφασίσει ότι ήταν υπέρ τη αποπονικοποίηση των και ενάντια στο εθνικιστικό παραδείγμα τη περίοδο σε σχέση με τα μακεδονικά συλλαγητήρια. Εξέπευε με 1.500 βάτ και βίαιη του έφτανε νότια μέχρι την Ιστιαία, δυτικά μέχρι το Ζάνη και Φλόρινα, βόρεια μέχρι την Κυρική και, και ανατολικά μέχρι την Ελευθερούπολη. Μια εταιρεία που είχε κάνει στατιστική έρευνα στη Θεσσαλονίκη. Είχε βγάλει το ρόδι ρο... το οποίο πέμπτησε ακόμα Για την οικονομική ενίσχυση του σταθμού, από το 1990 και όλας, είχε στηθεί ένα δίκτυο από ανθρώπου που πιστεύαν στην ύπαρξη του συγκεκριμένου και συμφωνούσαν με τι δομέ που λειτουργούσε ο σταθμό. Κόσμου από όλη την Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό που για τη δράση του σταθμού, έδινε ένα ποσό οικονομικής οικονομική του δυνατότητα, είτε σταθερή βάση, είτε παροδικά. Η ομάδα δικτύου αναλάμβανε να στέλνει. Στα μέλη αυτά, ό,τι είχε κυκλοφορήσει συνέρευση, έντυπα, αφήσεις και κείμενα. Υπάρχει κάποια πορεία σε ό,τι είχε κορθεί μέχρι τώρα, αν όχι το αμβαραγκάτου. Μία από τις μακροβιότερες υποβές ήταν η κυζόνη αντιπληροφόρησης. Δημιουργείται μια σημερινή ζώνη πληροφόρηση από ομάδα μελών του σταθμού με σκοπό την ενημέρωση και την κριτική πάνω σε σημαντικά θέματα που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Και είναι από τι πιο μακροβιότητε τη κομπέ του σταθμού. Οι πιο δυνατέ στιγμέ είναι το 89 στην Αραβισσό. Ο ΕΙΑΣ εκτελείται ω στην περιοχή τη Αραβισού στα Γιανιτσά, με σκοπό να ενισχύσει την εδροδότηση τη Θεσσαλονίκη, η οποία αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα ειδικά στου καλοκαιρινού μήνε. Αφήξε ω αποτέλεσμα να πέσει σημαντικά η στάθμη του, του νερού στον ποταμό που τροφοδοτούσε τι πηγέ, τα σπίτια και τα χωράφια τη Αραβισσού. Οι κάτοικοι αντιδρούν σε εκμετάλλευση των πηγών του. Πηγόνους. Είχαν συγκρουστεί τότε με την αστυνομία για τα ΜΑΤ, είχαν κάψει αγκλίε νερού, είχαν ανάψει φωτιέ, είχαν στήσει οδοφράγματα. Η Επιτροπή των Κατοίκων είχαν βγει μέσα από την Μισμεγιανή Ζώνη. Το 90 μετά την αθώωση του δολοφόνου Μελίστα και την εξυπρόθεση του Καλδιζά στην Αθήνα. Πραγματοποιούνται συγκρούσεις και καταλήψεις σε όλη την Ελλάδα. Στη Θεσσαλονίκη, ο κόσμος καταλαμβάνει το κτίριο τη παλιά τη Σχολής. Σχολή. Το ράδιο, η οποία ανεμεταδίδει την κατάληψη. Το 91, Μετά τη δολοφονία του καθηγητή Τεμπονέρα στην Πάτρα, πραγματοποιούνται οι μεγάλε κινητοποίησει από σε όλη την Ελλάδα. Πορείε, συγκρούσει, καταλήψει σχολείων. Κατάληψη πραγματοποιείται και στον Ευκλήδη, από όπου εκπέμπει και σταθμό. Το ράδιο, η οποία ανεμεταδίδει την εκπομπή του σταθμού. Επίση, οργανώνει μαζί με του μαθητέ των κατευθυντημένων σχολείων ένα δίκτυο υπεράσπιση των καταλήψων από του παρακρατικού και τους φασίστες. Το 92, η ΕΑΣ, Αστική Συγκοινωνία Αθήνα, ήταν δημόσια η ΕΑΣ, και ο Μισοτάκη αποφασίζει την ιδιωτικοποίησή τη, την οποία πετυχαίνει μεγάλε αντιδράσει σε πολύμερε συγκρούσει από του εργαζόμενου. Το 96, οι κάτοικοι των μετεώρων τη Θεσσαλονίκη κατεβαίνουν σε απεργία πείνα. Ζητούν άμεσα να υδροτηθεί και να ακροτηθεί η περιοχή του και να ενταχθεί στο σχέδιο αφού πρώτα γίνει η θέωση των οικοπαίδων. Χτίσανε με χεί και στερεί στα σπίτια του, του στερούν φωτισμό, νερό και του αφήνουν να ζουν σε μια διαρκή αγωνία για την ειδικτυσιακή ρύθμιση του πόρου κατοικία του. Τα σπίτια αυτά ήταν αφαίρετα. Πελούσαν υποκαθεστώ παρανομία και δεν είχαν παραπάνω αγαθά. Επιτροπή των κατοίκων. Βγαίνει στον αέρα και μιλάει για τι δική σου μέσα στην τη Μεσμαλιανή ζώνη Ζόνη Επιτροφόρησης του Ράδιου Τροπία. καταλαβαίνετε, διάφοροι εργαζόμενοι οι ανθρώποι που είχαν συγκρουστεί με το υπάρχον που έγραψε σε κάποια κομπικά σημεία, ανεβαίνανε υπό την ορφή Επιτροπής, αφού είχαν έρθει σε επαφή με τη συνέλευση του σταθμού και κάνανε κάποιες συγκεκριμένε εγκομπείς, ε, κρατώντας κάποιες πάλιες αρχές του Ρά σε σχέση με αυτά που γονότανε, προκειμένου να δημοσιοποιήσουν και να κοινωνικοποιήσουν περισσότερο του αγώνε του. Άλλα θέματα, συγκεκριμένη τη αντιπληροφόρηση, το μεταναστευτικό, ο πόλεμο στο περσικό κόλπο 90-91, το μακεδονικό, καθώ και η των τεσσάρων στην πορεία του 95 για τον Μαρίνο. Ο κυπήθηκε στη Καμάρα, οι οποίοι μετά από 4 ημέρε απεργία πείνα αφήθηκαν ελεύθεροι. Είχαν κάτι συνολικά ένα μήνα μέσα. Είχα ο αθημαρχικό σύλλογος για το Άντιο Πείρα, τι είναι η το, οποίο... από, το ε, από απόκομα αθημερίδας, το οποίο έκανε σχόλια για τους αντιστασμούς της πόλης. Ναι, δεν τα είχαν, ε... Ό,τι βλέπεις εδώ πέρα δεν είναι, απλά, δεν είναι μόνο αποφάσει της συνέλευσης της τοπίας, είναι και από κοκόματα, είτε από καθιστορικά, είτε από κάπως πιο συντροφικά. Ρήξημο κεραίας. Ιούνιος 91, η πολεοδομία της Θεσσαλονίκης κηρύσει παράνομα κτίσματας και των ραδιοσταθμών που έχουν εγκατασταθεί στην Άμα Πόλη, στην περιοχή μπροστά στο γητήπου Λέρα. Η βασική αιτιολογία ήταν οι καταγγελίε που είχε κάνει μερίδα κατοίκων τη περιοχή ότι εξέπευαν επικίνδυνα πυροβολία για του ίδιους. Οι μεγάλοι αγαπητοί σταθμοί τη Θεσσαλονίκη εξέπευαν με 50.000 βαδ, ενώ οι μικροί με 5.000 βατ, αντίστοιχα την τοπία και τον κυβορτό, με 1500 βαδ τη στιγμή που Αθήνα, οι μεγάλοι σταθμοί εξέπευαν με 70.000 βαδ. Οι δύο σταθμοί, αδερφο και αδερφοτό, Συμφωνώντα με το αίτημα των κατοίκων, αποφασίζουν την απομάκρυνση των κυρών του καιρό τους, με την προπόθεση να παραφορηθεί άλλο μέρο με την εγκατάσταση. Παρόλο που το οικονομικό κόστο είναι δυσβάστατο και το οποίο δεν δικαιούται χώρο από την ομαρτυρία και το δοσαρχείο. Προ το παρόν, αναφέρω την περιοχή Καράτα πέσει στο ΣΕΙΚ ΣΟΥΒ. Κάποια αρχή να φαίνεται ότι θέλει να αντισμευτεί για εξέβριση λύση. Έτσι, στι 20 Νομάρχης, Δημοτικό Συμβούλιο, Εισαγγελέα και Αστυνομία, με ασπίδα τη κινήση των κατοίκων, κατεβάζουν τι πρώτε κεραίε. Επιχείρηση που συνεχίζεται και με το νέο έτος, κατεβάζοντα ο σύνολό του τι περισσότερε κεραίε. Οι δύο σταθμοί ξεκινάνε κοινέ συνελέξει και δράσει. Από το Φιβάρι του 1992, υπάρχουν πληροφορίε ότι στο επόμενο διάστημα θα είναι επόμενοι στόχοι και γι' αυτό τον λόγο γίνονται καθημερινέ περιθωρήσει από μέγιστοι παραστάτε. Τελικά. Μετά από δύο μήνες, η περιφρούληση χαλαρώνει. Η συνελέψη των δύο σταθμών αποφασίζουν να δημιουργούν ότι την επόμενη του πεσίματο, όποτε και γίνει αυτό, υπάρχει αυτόματα κάλεσμα για πορεία στην καμάρα. Παράλληλα, έχουν καταλήξει στη μεταφορά των επιρειών του στο Κοφιάθι. Έτσι, οι καταστατικές δυνάμεις αποφασίζουν να βγουν χαράματα τη δευτερα 16 Κρίτου 1992, στην Πολυκατοικία, στούτιο και τα Ράτσα, που ήταν η τοπία, με μια επιχείρηση που δεν κράτησε πάνω από 20 λεπτά. Τα τρία μέρη του σταθμού που ήταν μέσα, το μόνο που κρατούν να κάνουν είναι να ειδοποιήσουν μέσω τηλεφωνημάτων τον κόσμο. Και εδώ πέρα να πούμε ότι την εποχή εκείνη βέβαια σαφέσταται για την πυριακή ε. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, μαζεύονται γύρω στα 100 άτομα έξω από το στούτιο του Ράδο που ήταν λίγα μέτρα παραπάνω. Κόσμο θα μπορούσε να είναι μέσα συνείσδο τη πολυδιαδικία και μέσα στο στο του Ράδο καθυστερώντας έτσι προσωρινώς την επέμβαση στο ΜΑΤ. Η συχνότητα της Κιβωτού μεταδύθυσονταν ανά τα τελευταία δραματικά λεπτά... πριν πάτηση σπάσουν την αντίσταση του κόσμου... και εισβάλλουν στο στούντιο και την ταράτσα ώστε να μαζέψουν τον κόσμο... για να μπορέσει ο γερανός με τους ηλεκτρολόγους να κατεβάσουν την κεραία. Συνολικά γίνονται 18 προσαγωγές... από τις οποίε τελικά απαγγέλλονται κατηγορίες σε 12 για αντίσταση... Σε ορισμένου προστίθεται και η ξύπνηση κατά τη αρχή των γνωστών παλαιδών, καθώ και για παράνομο χτίσμα σε σχέση με την κεραία τη κυκλοτού. Αργά το βράδυ, αφήνονται όλοι ελεύθεροι. Την άλλη μέρα, γίνεται πορεία στο κέντρο τη πόλη με 700 άτομα όπω είχε προαποφασιστεί. Στο επόμενο διάστημα, πραγματοποιούνται συναυλίε, διακινούνται κουπόνια οικονομική ενίσχυση και ενεργοποιείται το δίκτυο που ήδη λειτουργούσε το 1991. Όλα αυτά, μαζί με την εργατική και οικονομική βοήθεια του Αλληλαίγειου, κάνουν τελικά στις 6η δηλαδή μετά από τρεις μήνες ηλίες, το ράδιο το οποίο να ξαναπτέξουν τον Δανά από τον σε ένα χώρο που είχε παραχωρηθεί για να γίνει ως πάπιο κεραιόνα. Η μεταφορά της κεραίας μαζί με τα καινούργια μηχανήματα και τα δερνικά υλικά που χρειάστηκαν, που χρειάστηκαν κόστισαν γύρω στα δύο εκατομμύρια ραχμές. Μετά ακολούθησε και τώρα ο Λιβωτός. Στο δικαστήριο των παραπάνω στους που έγινε περί λεφτά, βοηθήκαν ένοχοι. Και αργότερα, στο εφετείο του 98, καταδικάστηκαν με ανασχολή τριών μηνών. Στο πέσιμο, καταστολή. Το 93 είχα κάτι σωστήριο. Το 92, λες. Συναφήσαμε το 92. Το 91. Το 91. Αλλαγή μελών και πρίμερα. Το 1991 έχουν ξεκινήσει να αποχωρούν κάποια από τα παλιά μέλη. Μέρο τη από παλιά και καινούργια μέλη βάζουν ζήτημα για κάτι συγκεκριμένο μέρο του σταθμού που εννοείται από τα δεδικά μέλη του σταθμού. Και είναι παράλληλο ενδοχή του κοιμήλου. Το γνωστό πολυκατάστημα από αυτού του να έχουν κακό να και με φέσει κοντόλια το αν χωράνε άτομα που πληρώνουν φυσικά το λάθη. Μετά από κάποιε συνελεύσει αποφασίστηκε ότι όχι δεν χωράνε. Το συγκεκριμένο μέλος, λόγω των αυξημένων που χρεώσε όλους στην, καινούργια... στην καινούργια του επιχείρηση και ταυτόχρονα γνωρίζοντας τις αρέσκειες που έχει προκαλέσει ο σύνολο του σταθμού, επιλέγει να κρατήσει μότημα και να τους γνωρίζει εκπομπή του και αποφέρει να παραδευρεθεί σε επανελειμμένες κλήσεις συνέλευσης, ώστε να συζητηθεί το θέμα του, διαμιλύοντας μέσω μέλους του καθμού την αρνητική του διάθεση να προηγηθεί σε μια συνέλευση την οποία Ω να του βάζει τέτοιε κλίμακα. Αυτόματα θεωρήθηκε εκτό τη λογικότητα και διαγράφηκε από το σταθμό. Επίση, αποφασίζεται η απαραίτητη παρουσία όλων το μελών σε κάθε γενική συνέλευση. Το 1993, η συνέλευση μετά από εσωτερικέ συγκρούσει και διαφωνίε αποφασίζει ότι δεν επιθυμεί να συμμετέχουν σε δηλώσει συγκροτήματα που εμφανίζονταν σε μαγαζιά. Διαχωρίζοντα όμω του μουσικού σκλάβου. Του, από του καλλιτέχνε που στηρίζουν τη μουσική βιομηχανία. Δηλαδή, οι μουσικοί που για να βγάλουν το κοστοζήν εμφανίζονται σε μαγαζιά εκδηλώσει και σκεφάζουν γνωστά τραγούδια, rock, jazz, ρεβέγγα ή έντεκα. Επίση, απορρίπτουν οποιαδήποτε συνεργασία με δημοσιογράφου, εναλλακτικού ή όχι, καθώ και στην άρνηση να ληφθεί ακόμα και μέσα στον χώρο των πλημμύρων αντιξωραστέ, συσσαγωγικά δημοσιογράφου, που στην συνέντευξη. Από τον Φασίστα Κάραζιτ, πρόεδρο τη Ελληνική Δημοκρατία τη Βοσνία Ετζεγοβίνη, που τότε βρισκόταν σε φίλιο πόλεμο, πολλέ από τι πράξει του οποίου κρίθηκαν εγκλήματα πολέμου. Επίση, επιλέγει να κρατήσει το εισιτήριο στι αυλέ του στο επίπεδο κόστου και σε περίπτωση που αυτό καλυφθεί, τα τυχόν κέρδη να πηγαίνουν σε αμαστινοτρατικέ συλλογικότητε και κοινή αλληλεγγύη σε διοκόμενου και πολιτικού κρατούμενου. Π.χ. 94 Σικιβωτό και Βίλα Βαρβάρα. Η Βίλα Βαρβάρα ήταν μια κατάληψη της εποχής εκείνης στην άνω πόλη της Σαλονίκης. Δίκες αρνητών στράτευξης στη Τουρκία και στο περιοδικό από συνάντια. Και το 95 στους Σαββατίσας. Να πω εδώ πέρα το ότι ορισμένα μπορεί να ακούγονται να ακούνε οι από εσάς κάπως αναχρονιστικά σε σχέση το ότι να θεωρείται δεδομένο ενέτη ναι, 2013 η στάση των δημοσιογράφων, ο αποκλεισμό των δημοσιογράφων από τέτοιου συλλογικά αντισωστικά εγχειρήματα. Την εποχή εκείνη όμω δεν ήταν υποψήφια τα πράγματα, γιατί τότε είχαν αρχίσει να μπαίνουν για πρώτη φορά τέτοιου ζητήματα, ζητήματα δηλαδή ενάντια στα ΜΜΕ. κόσμος κόσμο τότε του φαινόταν αρκετά χάρη στην συγκεκριμένη στάση, με αποτέλεσμα να διαφωνεί. Θεωρώντα ότι υπάρχει ένα κομμάτι τη δημοσιογραφία το οποίο κάλυψε τα μπορούσε σε τέτοιου εκδηλώσει. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο είχε πει την εποχή εκείνη είχε να κάνει με το αντιπροηματικό και το DIY. Καθότι όφησε χαρακτήρισει στο ξεκίνημα τα μέλη του σταθμού, τα το οποία παρατήσανε και του πιο χαρακτηριστικού αριστερούς τη εποχή εκείνη τη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, θεωρούσε ότι όλο αυτό ο κόνο οφείλει να είναι μια παρέα, δηλαδή κολόγιο αριστερή με τις ενοχές, τέλο πάντων και τα κατάλληλα τα οποία αυτά ενδεχομένω κομμάτια αυτών που βαλούσε. Σταδιακά όμως, με τη μεγαλύτερη προσέλευση εντυπωσιαστικών και αναρχικών κομματιών της νεολαίας των φοιτητών από τις εποχές εκείνη, άρχισαν να γίνονται κάποιες σφαρικές συντρούσεις, διαμορφώντας και το ανάλογο κλίμα, είτε στα μικρόφωνα, είτε στον τρόπο επικοινωνία προς τα έξω. Δηλαδή, εδώ πέρα πλέον, έχουμε αρχίσει και πλησιάζουμε σε ένα κομμάτι, το οποίο έχουν μείνει ελάχιστοι πλέον από τους πρώτους που είχαν νησίσει το ράδιο τοπία και από ό,τι θυμάμαι και κανείς ε, από την υποβολιστική εξωτερά. Θα συνεχίσουμε με τα τρίμερα λοιπόν. Τα τρίμερα γίνονταν κάθε καλοκαίρι, το δεύτερο που παρασκεκό, το Σαββατοκύριακο του Ιούνιου, στο πάγκο των σκύλων της Νέας Παραλίας. Εκτό από τα δύο τελευταία που έγιναν στο πάρτινγκ τη Πρασίων τη Νέα Παραλία, το περιεχόμενο των τριμμένων. Το διαβάζω από κάτω. Είναι τειμενάκι το οποίο στέλναμε σε διάφορε λογικότητε. Όπω ξέρω, το είχαμε στείλει και στο τότε στέγη Καβάλα. Το οποίο είναι αρκετά χαρακτηριστικό στο τι κριτήρια βάζαμε στι σχέσει που θέλαμε να θερμοφώσουμε τα τριμμένα αυτά. Εναντιόνται σε κάθε μορφή στι θυμιστικέ, στις εξυστικές λογικές και πρακτικές. Δεν συνεργαζόμαστε με εργαστημένες οργανώσει και με δημιουργού που εμπορεύονται την έκπρασή τους. Σκοπός των όλων μέχρι στις στις μέρες είναι τόσο η παρέμβαση στην πόλη, όσο και η συνάντηση και την κοινωνία ατόμων και συλλογωγικοτήτων με αυτόνομο, ριζοσπαστικό, αναθεπτικό λόγο από όλη την Ελλάδα και μείονται από το εξωτερικό. Με αυτή την έννοια, η συμμετοχή του καθενός, καθενίας, είναι εν και ειδικά στην περίπτωση που άτομα θέλουν να προσφυσιάσουν υλικό που έχουν παράγει, επεξεργαστεί ή επιλέξει πάνω σε ένα ή περισσότερα θέματα θα πρέπει να επικοινωνήσουν. Γι' αυτό το λόγο, αν η συμμετοχή σα συνιστάται σε κάτι παραπάνω από την, ατομική, από την ατομική σας παρουσία ή θέλετε κάποιο συγκεκριμένου βοήθεια, φιλοξενία, πρακτική βοήθεια για το υλικό ή χώρο στο πάρκο, σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε. Κάθε καλοκαίρι, λοιπόν, υπήρχαν και κάποιε συγκεκριμένε θεματικέ όπω για ένα δίκτυο τηλεοφόρηση, ρατσισμό, ξενοφοβία, εθνικισμό, πόλεμο, πρόσφυγε, υπερμανικότητε, Ελλάδα, Νορκία, <coughs> Κύπρο, από την κρίση στην αναδιάρθρωση, η κοινωνία στο στόμα του λεφθερισμού, ναι, υπήρχε από τότε αυτό, ο πολιτισμό τη εκμετάλλευση, η κοινωνία τη αυτοργάνωση, Θεσσαλονίκη, πολιτική πρωτεύουσα 96, σεξισμό. Μέσα μεσικής μετάδοσης εντολών. Συνεργασίες. 91, το 91, 92 και 97, το τρίμερο πραγματοποιείται μαζί με τον Ράδο Κιβωτός. Το 93, μαζί με πολιτική ομάδα, άνοιξε ο Σκουτιδότοπο, από το βιολογικό, η οποία ήταν η συνέχεια της ομάδας 4 που έκανε συναυλία στο σπίκ της παλιάς του σχολή Σχολής. Το 96, Συνεργασία μαζί με τη Βίρα Βαρβάρα και στη διοργάνωση της συζήτηση με θέμα Ισπανία 36, η επανάσταση 60 χρόνια μετά», στην οποία φιλοξενεί το αγωνιστής της ισπανικής επανάστασης Αβέλιο Παφ, ο οποίος παρουσιάζει το νέο του βιβλίο στη συνεργασία με την εφημεριδα α 90 90-94-95, το τριήμερο, είχε γίνει μόνο το «Ράδιο Το «Ράδιο είχε καταφέρει να σπάσει η ψυχρή σχέση από που δέχτηκε, δηλαδή την απόσταση που κότσε αυτού που ακούγανε και αυτού που μιλούσαν πίσω από τα μικρόφωνα. Μέσα από τι εκδηλώσει που έκανε καθ' τη διάρκεια του χρόνου, μέσα από τη σημερινή ζώνη αντιπληροφόρηση, αλλά και μέσα από τι εκπομπέ που υπήρχε η δυνατότητα συμμετοχή, κατάφερε να έρθει επαφή μόνο εκείνο τον κόσμο που είχε ενδιαφέρον να συμμετέχει, να βοηθήσει με τον τρόπο του ή να προτείνει ζητήματα και ενστάσει. Το αποκορύφωμα αυτή τη σχέση ήταν τα τρίμερα, τα οποία λειτουργούσαν και σαν ένα προκαθορισμένο ραντεβού που παρήχε ακριβώ αυτή τη δυνατότητα τη συνέδραση. Ο κόσμο, εκτό τη Θεσσαλονίκη, που δεν ήταν στη συνέλευση του σταθμού, συμμετείχε ενεργά στα κουβαλήματα και τι αγκαρίε που ήταν απαραίτητα για την εξαγωγή των εκδηλώσεων. Τα σπίτια των μελών γινόταν ανοιχτοί ξενώνε. Έπεσε συλλογική κουζίνα για του φιλοξενούμενου και ομάδε που δουλεύαν διάφορα ζητήματα. Ερχόταν στα θρήματα για να παρουσιάσουν και να ενημερώσουν τη δουλειά του. Αυτή η αμεσότητα σχέση είχε εκτό των άλλων και θυπτικό αντίκτυπο στι πορείε, ώστε να συμμετέχει ικανοποιητικό αριθμό φίλων και συμπαραστατών κάθε φορά. Μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο που έγκυσε, η συχνότητα του σταθμού αγωνιζόταν ακριβώ τη την κατάρτιση αυτή τη σχέση, δηλαδή πογκού δέλτιου. Δεν βλέπω κάποιο να έχει κάποια απορία για κάτι, οπότε συνεχίζω, έτσι. Με είσαι ξελύψη. Πάμε στην ΑΕΠΗ. <συνήλυση> Δεν ξέρω πόσοι από εσά ξέρουν την ΑΕΠΗ. <συνήλυση> Ανώνυμο ελληνική εταιρεία προστασία <συνήλυση> τη πνευματική ιδιοκτησία. <συνήλυση> ποια εποχή ξεκίνησε αυτή η ιστορία, για ποια εποχή μιλάω τώρα με την ΑΕΠΗ, πριν ξεκίνησε τα πρώτα προβλήματα. Αυτό πριν να είναι στο 93, πριν να είχαν γίνει πρώτε επαφέ, αλλά εδώ πέρα λέει και 92. Θα δει. Ανώνυμο ελληνική εταιρεία. Προστασία τη πνευματική ιδιοκτησία, η οποία ζητάει λεφτά στο όνομα όλων των καλλιτεχνών που έχουν υπογράψει συμβόλαιο με εταιρείε που συνεργάζονται μαζί τη. Με την πρόφαση ότι πρέπει να διαφυλάξει του πελάτε τη από την αλόγηση και επισκοπή τη βάρο τους. Καφέ, μπαρ, γυμναστήρια, κέντρα διασκέδαση, ραδιοτηρητική σταθμίδα. <coughs> Είχαμε ζητήσει επανελειμμένο στην εξαίρεσή μα από το 1992, μια σειρά δεν κανέναν. Δηλαδή δεν μα έδινε κανεί λεφτά απέναντίον ήμασταν αυτοκριματοδοτούμενοι. Όταν υπιστώσαμε ότι κάτι τέτοιο δεν γίνεται και ότι χωρί να πληρώνει να IP δεν ήταν απάτη άδεια, εξετάσαμε την περίπτωση να παίζουμε μόνο DIY. Κάτι που προσωπικά με δεν είχε καταλάβει ιδιαίτερα. Αλλά τελικά εγκαταλείφθηκε αυτή η ιδέα. Εδώ να επισημάνω ότι στο σταθμό θεζόταν όλε οι μουσικέ, όπω και προανάφερα. Οι μοναδικέ φορέ που κάποιοι καλλιτέχνε εξαιρούνταν ήταν όταν η στήχη ή στάση του συγκεκριμένου ερχόταν σε αντίθεση με κάποια από τα προτάγματα του σταθμού, δηλαδή το αντιθυμιστικό, το αντιρατσιστικό ή το αντισεξιστικό. Καλλιτέχνε που είχαν υπογράψει τη διαφωνία του στον εσφράδι λεφτά, η οποία του ονομάδωσαν αντίστοιχα αντίτιμυ... <Συλισμί》> για <Συλισμί> τα του δικαιώματα και από τα δύο ραδιόφωνα είχαν δηλώσει με αυτόν τον τρόπο. Συμπαρά, σας ενδιαφέρει να διαβάσω κάποια από τα νόματα των καλλιεθνών που δεν υπογράψει κι αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ήταν οι «Χρύπες», «Ερασκέθνης Φαραστές», «Ξύνα σπαθιά», «Νίκος Γιωργάκης». Ο Νίκος ο Γιωργάκης παίζει έτσι, ένα έντεχνο αρκετά... Αυτός που πρέπει να ναι. στη δεκαετία του 90 μαθήμα με καλά, ο οποίος και ο Γιωργάκης είχε πολύ καλή στάση και σαν άτομο ε, αλλά και σαν μουσικός. Μαρία Θουείδου, Γ αυτός και παίξεσαι με τους μικρούς ήρωες, είχε μια περίπτωση προσάρμους τους. Νόελ, Μανώνης Φάμερος και Κοδηλάτες, Κούκιος με τους Μόρελ, Μπλουτς Μουάι, η πιο παλή Μπλουσ Γκάν, Γκρόβερ, Σοκράτης Μάδα μας, «Δραμς και Στόρις». Ο Ρασούλης είχε πει, «Ας παίρνει λιγότερα από εσάς». Ναι, δεν έχει τη διαφημίσεις. Δηλαδή, δεν είχε πάρει νομογραφία του. Ενώ ο Παπάζοβ παιδιά δεν πρόκειται να σας αφήσουν ίσικους, δεν θα βγάλετε άκρη, γι' αυτό και εγώ δεν υπογράφω το χαρτί σας, αν ξέρετε ότι είναι μαζί σα. Αυτό όμως δεν γινόραμε, γιατί δεν μπορούσε να γίνει διαχωρισμός στο ποσό. Δηλαδή, ε, η IP έλαβε σε γνώση τη το κείμενο με υπογραφέ, αλλά μα ειδοποίησε ότι δεν γίνεται να εξαιρεθούν συγκεκριμένοι καλλιτέχνες από, από την ταρίφα. Και δεν μπορούσε να γίνει, γίνει διαχωρισμό στο ποσό. Δηλαδή, να βρούμε πόσα ακριβώ έπρεπε να αφαιρέσουν από του συγκεκριμένου καλλιτέχνε που θέλαμε να εξαιρεθούν και να διατηρήσουν ένα ποσό για του πολίτε. Επίση, σε περίπτωση που θέλαμε να πάρουμε άδεια, θα έπρεπε μαζί με τα υπόλοιπα χαρτιά που θα καταφέραμε να υπήρχε και το ανάλογο συμβόλαιο με την ΑΕΠ. Τελικά το 1993 ερχόμαστε σε συμφωνία να πληρώσουμε ένα αυτελέ ποσό για όλη την κάρτα των καλλιτεχνών που παίζαμε. Το οποίο ίσω και να είχαμε πληρώσει μία φορά. Δηλαδή, είχε γίνει ένα πονέκτημα και είχε δοθεί μια προστάντα, αν θυμάμαι καλά. Μετά το κλείσιμο τη κοινωνική αργιοφωνία, η αστική μη εταιρεία δεν έγινε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι σε σχέση με την ΑΕΤΟΥΣ έχει χαθεί μία εταιρεία που <coughs> είχε βάλει υπογραφέ τη. Τώρα θα αναφερθώ σε ένα πρόβλημα το οποίο παρουσιαζόταν εννοίωται με πλάτες διάφορων παρακρατικών και Όχι μόνο την αυτογική κίνηση της Από όσο ξέρω, έχει γίνει πριν από τρία χρόνια και στο 98 fm στο σταθμό της... 98 ε, στο 98 σταθμό ζώνη αναπτυπτικής ε, έγκρασης ε, στην Αθήνα. Είχαν και αυτή ένα αντίστοιχο πρόβλημα. Εγώ στα τώρα θα αναφερθώ στο πρόγραμμα που είχαμε εμείς, σαν ε, ραδιοτοπία Ράδιο Ιωνία, γνωστός και ω Ο Ινδιάνο, ήταν ένα ραδιοπυρατής που είχε άκρη με νονού τη νύχτα και την ασφάλεια. Είχε προσπαθήσει δύο φορέ να βάλει τη συνότητα τη Ουτοπία πέφτουντα ακριβώ ο του. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε γίνει μαζί του, αυτό απάντησε: Θα σα βρίσκω. Η συνότητά σα είναι αδύναμη. Η συνένεση αποφασίζει να πάει κόσμο με λεωφορείο για αυτοκίνητα να αποβεί στο σπίτι του, στον γαλλικό ποταμό. Και να απαιτήσει να πει ήσυχη τη συχνότητα. Αυτό σου τράβησε καραμπίνα και δεν άφησε κόσμο να πλησιάσει. Στη συνέχεια που ακολούθησε, εξετάστηκε το δεχόμενο να γίνει κάποια νυχτερινή δορυφορά, αλλά τελικά ψήφισε να διατηρηθεί το κοινωνικό πρόσωπο του σταθμού. Έτσι, γράφτηκε ένα κείμενο το οποίο μοιράστηκε σε τρει πορείες και σαν μέτρα του Το κείμενο ενημέρωνε στον κόσμο και... για τι προθέσει του συγκεκριμένου σταθμού και του καλού... και τους καλούσε να παίρνουν τηλέφωνο στου διαθετήτε διαφημιζόμενους του και να του ενημερώνουν με τηλεφ, τηλεφωνήματα ότι ο λόγο διαφημιστή του πέφτει πάνω στην αγαπημένη του συχνότητα και δεν σοφεί να ακούσουν στο σταθμό. Παράλληλα, καλούσε και τον κόσμο να παίρνει επίση τηλέφωνο και στον ίδιο και να αποκαλεί να φύγει τη συγκεκριμένη συχνότητα επειδή καλύπτει τον αγαπημένο του σταθμό σαν φανατικά ο κρατέ τη που είδαν. Συμβούλευε τα τηλεφωνήματα να γίνονται από καρτοτηλέφωνα και να κρατιέται η γραμμή όσο το δυνατόν περισσότερο γανεργημένη. Ακόμα και να μείνει το τηλέφωνο ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του 4ου. Είχαν δημιουργηθεί ομάδε κανονικέ, οι οποίε τον τηλεφωνούσαν ασταμάτητα ολόκληρα του 4ου. Τονίζοντα σε κάθε περίπτωση ότι τα τηλέφωνα γίνονται από φίλου τη Ιστοπία και όχι από μήνει. Μέσα σε μια εβδομάδα ή σε <Κι> Πάμε τώρα στο ξεκίνημα τη καταστολή. Νομοσχέδιο. Το 1996 το νέο νομοσχέδιο για άδειε των ραδιοσταθμών περιλαμβάνει τα εξή κριτήρια, τα οποία θα ταυμολογούνται και ω μόρια. Ο χρόνο που λειτουργεί με άδεια ή έχει καταρτήσει η αίτηση, ο αριθμό των εργαζόμενων, το ύψο τη επένδυση και ποιότητα του προγράμματο. Το καλοκαίρι 1997 ήθεται σε εφαρμογή το νομοσχέδιο στη Θεσσαλονίκη. Τα δύο ραδιόφωνα διεκδικούν άδεια λειτουργία, αλλιώ άγχα αντιμετωπίσουν. Μηνύσεις, πρόσχημα, ξύλωμα καιρό, διακοπή ηλεκτροδότηση του ποπού στο Κορτιάδη μέσω τη ΔΕΗ, ασφαλιστικά μέτρα. 26 98, γίνεται επιχείρηση Καταιγίδα. Κατάσχονται μηχανήματα εκπομπή παρανόμωρα του σταθμού στο πάνω των κερών του Κορτιάδη. Ξεκινώντα από τρει σημαντικού σταθμού, ανάμεσα αυτού και τη Ουτοπία. Η εισαγγελία Θεσσαλονίκη, η ασφάλεια, η περισσοία πολιτική αεροπορία και η ΔΕΗ, Κλείνουν το ρεύμα και προβαίνουν στην κατάσχεση δύο μηχανημάτων απαραίτητων και την εκπομπή του ράδιου το οποίο Η συνέλευση αποφασίζει να συνεχίσει την εκπομπή του σταθμού παράνομα από τα του στούτιου για άλλου δύο μήνε. Τελευταία εκπομπή του ράδιου το οποίο έγινε την 9 98 2 με 3 το βράδυ. Κάτω από βαριά είναι σημαντική φόρτιση. Διάφορα δικαστήρια έχουν περάσει τα μέλη του σταθμού ω υπεύθυνοι του καταστατικού. Δηλαδή, ένα αριθμό μελών που άλλαζε κάθε χρόνο από τη συνέλευση έμπαινε ω υπεύθυνοι στο καταστατικό του σταθμού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα που οι βάτε ζητούσαν το όνομα ενό και μόνο υπεύθυνου και δυσανασχετούσαν όταν πληροφορούταν ότι υπεύθυνοι είναι η συνέλευση και έπρεπε να σύνωσαν δικαστήρα κάθε φορά 10 με 15 άτομα. Οι κατηγορίε οι οποίε σε διάφορα χρονικά διαστήματα. Είχαν τραβηχτεί τα μέλη τη συλλογικότητα ε, του ΡΑΔΜΗ το οποίο τη δικαστήρια έγιναν. Διατάραξη κοινή ησυχία για τα τηλεμέρα, πολεοδομία, για το παράνομο χτίσμα ή κεραία σιδεράτσα, παράνομο εκπομπή όταν δεν έχει καταθέσει τα χαρτιά για άδεια, για αυσοκόνηση, εξύπνιση και αντίσταση κατά τη αρχή. Αυτό ήταν ε, το πρώτο κομμάτι και το μεγαλύτερο τη συζήτηση. Αν έχετε κάποιε απορίε σε σχέση με τη ε, λειτουργία, τη δράση και το χρονικό του ράδι το συζητάμε τώρα, ο οποίο απέστρεψε τα κέρδη μόνο στο εφέ, στα στ αντίθεση με τα τελευταία χρόνια που διαμαρτυράει τα δημοτική σταθμή, είτε στα βαχέα. Υπήρξε <κριβώς> ότι είχατε και μέλη τη κοινοβουλευτική αριστερά και τέτοια. Ναι. Αυτό, αυτό σαν παρουσία στον χώρο και σαν μέλη αυτό το αυτο, αυτο, οργανωμένου εγχειρήματο, πώ ήταν να δίδανε, α πούμε, προσπαθούσαν να περάσουν τη δικιά του γραμμή, ήταν πλήρω συμβιβασμένοι με αυτό και συμφιούσαν... ναι, ναι. βοηθούσαν, α πούμε, τον τρόπο του πώ ήταν. να αυτο... mm. Σε κάποια σημεία ανα, σε, ε, στην εισήγηση αναφέρθηκα ότι είχαν γίνει κάποιε εξωτερικέ συγκρούσει. Ε, στο ξεκίνημα, όπω προείπα, ε, είχε το στήσιμο του ράδι το οποίο είχε γίνει από κάποιου ανθρώπου, οι οποίοι ε, ήταν η δράση του και η σχέση του μέσα σε αυτό το κομμάτι του πλαίσιου. Κινόταν δηλαδή γύρω από αυτό το πέρα. Σταδιακά άρχισε και έμπαινε, σκολούσε στι συνέργειε του σταθμού κόσμο με αντιξητικά χαρακτηριστικά του ευρύτερου πάνω χώρου. Ε, σε σύντομο χρονικό διάστημα, είχε αρχίσει να υπάρξει μία τριβή, μία σύγκρουση της καινούργιας γενιάς των μελών με κάποιον από τους παλαιότερους. Οι παλαιότεροι σκεφτότανε ότι κάπως διαφορετικά την επικοινωνία, το κομμάτι της ε, παρουσίας του σταθμού συμβόλη. Αναφέρθηκα στην αρχή πως περίπου το θεωρούσαν αυτό. Δεν θέλανε δηλαδή, πρώτα απ' όλα, ούτε να... Να χρεωθούν το, το χαρακτηρισμό του ξητου σταθμού θέλουν να είναι κάπως πιο πολύ βέβαια ανοιχτοί, έτσι μπορεί να υπάρχει μια συνεχόμενη ισορροή τέτοιου κόσμου και μια κατά νέα κίνδυνη, α το πω συσταγωγικά, κριτική, προκειμένου το να πάρει αυτή την πολιτισμική, να το πω, μορφή το ραδιοτοπία. Όταν όμω είχαν έρθει όταν είχαν και σφορούσαν ε, αντιοψηφιστικέ τάσει μέσα στο σταθμό. Είχε πέφτει όπω λογικό, τη σύγκρουση. Σταδιακά οι άνθρωποι, οι πρώτοι που είχαν στήσει το σταθμό, δεν μιλάμε για μια τρελή χρονική διαφορά. Δηλαδή, τώρα μιλάμε πάνω ότι είχαν αρχίσει να έρχονται πάνω από το πρώτο οχτάμινο, μέσα στον ενάμιση χρόνο, ή δηλαδή ήταν σαφέστατη η, ήταν, η, ο διαχωρισμό των τάσεων μέσα στη συνέλευση. Ε, με διάφορα ζητήματα τα οποία είχαν αρχίσει να βάζει η καινούργια. Οι καινού, οι, τα καινούρια mail, να το πω έτσι, κάπω να τα λευρόμαστε στη συνέχεια μέσα στο σταθμό. Αυτόματα είτε δημιουργούσε κάποια δυσαρέσκεια σε αυτού που δεν είχαν ε, σε κάποια δυσαρέσκεια τα πρώτα μέλη, δεν είχαν και την, ε, ούτε την ε, χρονική άνεση, αλλά ούτε και την διάθεση να κάθουν να συγκρούνται με το καινούργιο το κομμάτι το οποίο είχε κάπω πιο συγκροτημένα, πιο συγκεκριμένα πράγματα. Ε, πιστεύω ότι. Στο 1993 περίπου, και πέρα που είχαν αναφερθεί και στην αλλαγή των μελών, είχε, δεν είχε μείνει σχεδόν κανένας από τα πρώτα εκείνα μέλη του σταθμού, αλλά παρόλα αυτά μέχρι τέλους ε, το Ράδιο Τοπία, μέσα στο σταθμό της συνέλησης, υπήρχαν δύο διαφορετικέ στάσεις. Υπήρχε δηλαδή το αντιψωστικό κομμάτι και το κομμάτι το αριστερό. Το τοπίο, σε τακτά διαστήματα, ερχόταν σε μία φθορά, ας πούμε σε μία σύγκρουση. Ε, για διάφορα ζητήματα τα οποία θέλαμε να μπέρανε. Ποιχή του αντιμμινιέ, ποιχή του αντιμπρογματικό, σχέση με το, με το DIY. Για τις διαφημίσεις δεν υπήρξε όχι, ποτέ, κανένα ζήτημα. Υπήρχαν να σκούνε κάποια κοντικά ζήτηματα για αυτά που αναφέθηκα, για το πώς θα χειριζόμαστε ανείς κάποια καθυστωτικά μέσα προκειμένου να ομοσκοποιούμε δικά μα πράγματα. Ε, δεν ξέρω αν σε απάντησες τελειώ. Για, ναι, για τον τρόπο δράσης, και υπήρχαν αντιρρήσει. Οπότε θα ήδη, πούμε, κάπου να κάνετε μια παρέμβαση, σαν να ραδιωθείτε και αυτά. Δηλαδή πήγαν... Κοίταξε τον πρώτο χερό, πριν πάρει κάποιο συγκεκριμένη μορφή τα χαρακτηριστικά τη τοπία, όσο υπήρχε δηλαδή το πρώτο διάστημα που είχαν αρχίσει και υπήρχαν αυτή τι τιμπαλότητε και είχαν κάποια. κάποια να το πω κομμάτια για προκειμένου σε κάποιε επικοινωνέ καταστοιχέ, σε, σε εποχέ συτικείμενο καταστορών, τότε δεν υπήρχε όχι μεγάλη διαφορά. Ε, με την πάρα του χρόνου, ε, θεωρώταν δεδομένα ότι κάποια πράγματα τα είχαν μιλημένα. Δηλαδή ότι πλέον δεν, δεν γίνονται σε βασίλεια όπω διάβασε και το κείμενο για τα τρίτα το προσκλητήριο, το δέκα δεν έχουμε μια σχέση με αναρχισμένε ομάδε. Δεν έχουμε καμιά σχέση με. Έστω και στα τελευταία τρίμηνα, και με εξωκοινοβουλευτική αριστερά, θυμάμαι συγκεκριμένα η Όδηδε είχε μπει ζήτημα. Στα τελευταία τρίμηνα, το ότι η Όδηδε δεν θα φέρει μέσα στο ράδι το δικό τη πάντοτε. Μπορεί να έχουν οι άνθρωποι να κάθεται εκεί πέρα τέτοι, να κάνουν τα πηγατάκια του, αλλά όχι τέτοιου είδου εγγραφεί ομάδε, δεν χωράνε να, προσ... να έχουν πρόσωπο να εκφράζουν μέσα από τα δικά μα έργα. Ε... Εντάξει. Η όπη θερία πήγος οποία υπάρχει μέχρι και τώρα και αρκετές φορές κάνει καλέσματα, τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη, ταυτόχρονα με τον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο, με το δικό τους blog κανονικά. Γιατί συνέχεια υπάρχει... Ένα κομμάτι για την εκπομπή τα κουρέλια είναι σύντομο και λίγο βιωματικό αν κάποιος θέλει να κάνει κάποιες ερωτήσεις επειδή, ενδεχομένως, να έχει ακούσει κάτι, να θέλει έτσι, κάποιες παλιτεύσεις ή ψεύσεις, ήταν ένα πιο μακροβιώτες εκπομπές. Μας είχα λίγο πρόκειο ξεκινήσει. Τα κουρέλια και μέσα σε ένα σε κείμενο που έχει χρησιμοποιήσει, ε, ήταν μια προσωπική ανάγκη, κυρίω ναι. να βγει έξω ένα λόγο που ησυχία δεν πρέπει να βγει. Αυτό πόσα χρόνια έμεινε σε φάση να παραμένει προσωπική, να μην από την αρχή, ή να συλλογικό και αργότερα ξαναγίνει προσωπικό. Ας πούμε. Λοιπόν, εκείνη την εποχή, ε, για να σου απαντήσω, μάλλον α το πάρω λίγο αντίθετα, από την αρχή ναι. μέχρι το τέλο ήταν. Ε, ένας ο συνταλιστικοπομπής, ο φαινόμενος εγώ, ε, ο οποίος επιμελόταν ε, όλους τους άξονες, είτε, μουσικού, είτε το μουσικό κομμάτι, είτε τις συνεργασίες, είτε το κομμάτι λόγου, αλλά σε πολύ τακτά διασκήματα, διάφορες σύντροφοι, ε, όπως λέω και μέσα δηλαδή, είτε από την Ελλάδα, είτε από το εξωτερικό, Είτε μουσικά συγκροτήματα είτε ομάδε, είτε για διάφορα άλλα ζητήματα τα οποία παίζανε εκεί την εποχή, ας πούμε τρελόχαρτα, ας πούμε DIY, α πούμε αυτοφιλότητα, α πούμε φιλία, τα των τα κτλ., ερχόταν και, συ, και συνδιαμορφώναμε την εκπομπή, η οποία έβγαινε το συγκεκριμένο θέμα, ας το πούμε, ε, μέσα από. Τα κουρέλια τοφή ήταν κάθε τετάρτη, 8 με 10 από το ράδιο τοφία. Και υπήρχε δηλαδή, έτσι ένα, να το πω, μια και πολιτική και σημαντική σχέση με διάφορο κόσμο, ο οποίο ερχόταν και στα τρίμερα και γνώριζόταν και τον διέπερ να στέλνουν κάποιο υλικό, να του στέλνω εγώ κάποιο υλικό, είτε από νορφυγεία, ξέρω εγώ, από περιοδίες, από κόσμο που ερχόταν, τους καταλήψουν, τότε κτλ, κτλ. Από μικρό παιδί, μου άρεσε να κόρα δύο και να τη μαζί του. Το θεωρούσα πολύ ζεστή παρέα. Το πρώτο καιρό τη εφηβεία δεν είχα τη διάθεση να κυριοποιηθώ, κάπω. Στα τέλη του 80, όμω, είχε αρχίσει να υπάρχει μεγάλη στα στέγη του δρόμου νεολαία τη εποχή εκείνη. Δηλαδή, το πάρκο του δωρεέ πλατεία Τσιλογιάννη και στι ενάψει του Ξένου Ήταν τότε που είχε πέσει πολύ πρέζα και γινόταν επιχείρηση αρετή. Και ο κόσμο, ή φίλη φίλοι-φίλοι σταδιακά, είχαν αρχίσει να σπάνε. Η επιχείρηση Αρετή ξεκίνησε το 1984 από τον τότε Υπουργό Δημόσια Τάξη του Πασόκ, Αντώνη Δοσογιάννη. Αφορμή ήταν η καθάριση των στην Αθήνα από του Φάμ, η οποία όμω αργότερα επεκτάθηκε και στη Θεσσαλονίκη, στα αντίστοιχα στέκια. Το τραγούδι των εκτό η δικιά του Αρετή, μιλάει ακριβώ γι' αυτό. Σε αυτή τη φάση βρίσκω διέξοδο στο να κοινοποιήσω την άμυνά μου ενάντια σε όλη αυτή την επίθεση που του έτσι, βρίσκομαι μια ανάγκη και ανεβαίνω συνέχεια στους Πρώτη εκπομπή, 31 Απ. του 2009, τελευταία 1η Τετάρτου 2008, συνολικά γινόταν 9 χρόνια 9 αλερφός, χειμώνα καλοκαίρι. Ήταν μια μουσική εκπομπή που ενέβεται, που ενίοτε γινόταν και λόγω, με πανκ, κάτω και σκάφος μουσική που προωθούσαν την DIY η ελληνική και ξένη σκηνή. Με κριτική, σε συγκροτήματα και τραγούδια ανάλογα με τη στάση και το περιεχόμενό τους. Θεματολογίες. Καταλήψεις Ελλάδα, Νορβηγία, Γερμανία και Κρατική καταστολή, Φυλακές, τρελόκαρτα, δικαιώματα ζώων, εκμετάλλευση πλανήση, Ινδιάνι, αρατισμός, φασισμός, μεταρτισμός, πυρηνικά, κριτικής προεθνικές εταιρείες μουσικής, παλιά στέχεια τετράγων ολέας, καθημερινέ εικόνες και ερώτητα. Αφιερώματα. Στην ανακοπάνη Τραγούδια με εμφανιστικό περιεχόμενο, τραγούδια με θέμα τη ερωτική σχέση, ακόμα και την αυτοκινητοδυναμία. Συνεργική παν και ταξίδι στην παγκόσμια παν τη στιγμή. Καθώ και σε αγαπημένα συγκροτήματα, αφαιρώντα δηλαδή, όπω το Disaster Channel, το Bellman, το Bellman, το Celefond. Συνεντεύξει με ελληνικά group όπω. Ναυτία εκτό ελέγχου πίσω και κούκουλα, γκούλα, ανάσα στάφτη, αλλά και ξένα όπως βέβαια κάποιοι άλλοι χάζαπ, Στέφτε Ντόρελ, Μπέντερ, και συζήτηση για το DIY, μελλοντικά με συγκροτήματα, μπέντενε διαφωνίε, το οποίο ήταν και τα πιο κομμικά ζητήματα και τη εκπομπή και του ΡΑΔΟ το αλλά και το κομμάτι του αντιξωστικού α το αστοπο... ροκ τη εποχή εκείνη. Δύο φίλων εκπομπή. Υπήρχε ανταλλαγή πληροφοριών με κόσμο από όλη την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό. Μιλούσαν για την κατάσταση του τόπου του, στέλναν υλικό από του χώρου, καταλήψει και σχέδια που κινούνταν, δηλαδή εκδηλώσει, δράσει και καταστολέ. Αρκετά θέματα τα δούλευαν μαζί με φίλου-φίλε και τα παρουσιάζαν βαρέα. Μην ένα κέντρο διακίνηση, κριτική και παρουσίαση τη πράγματο και κουλτούρας. Να αναφερθώ στις κασετοσυλλογές, επειδή ε, όλα τα μέλη του Ράδο, το τοπια δεν είχαν λογικό, με την οικονομική δυνατότητα και ορισμένοι από εμάς, δεν καταφέραμε να πληρώνουμε σταθερά την οικονομική εισφορά την οποία οφείλαμε να πληρώνουμε σαν μέλη της οικονομικής κάποιοι από εμά είχαμε βρει κάποιους τρόπους για να κάνουμε έτσι να καταφέρουμε να συμφαρίζουμε ή να πλησιάζουμε τέλο πάντων το ποσό που μα Κάποια άλλα μέλη δηλαδή κάνανε κάποια πάρτινα, να το πω κάπω ή κάποια χάπεν, κάποιε συλλογικέ κουζίνε. Εκτό από αυτά, εγώ σε μια περίπτωση θα επιλέξω και θα βγάλω κάποιε κασέντε. Άμα κάποιο επιφρολογήσει στο YouTube και στο Google τέλο πάντων οι κασέντε, αυτέ οι κασέντε υπάρχουν για χρονικά μέσα εκεί πέρα. Μπορείτε δηλαδή, να κάνετε να τι βρείτε. Λοιπόν, η όλη κίνηση ξεκίνησε με 8 άριε κασέντε και συνολικά εκπροφόρησαν 6 συλλογέ με ελληνικά συντοπτήματα και μια συλλογή με ξένο πάνω. <coughs> Τη έπρεπε να είναι συνονοήσει των γκρουπ, χωρί αυτά να πληρώνονται και τα έσοδα πηγαίνουν στην εισφορά στο σταθμό. Η συγκεκριμένη κίνηση τελείωσε όταν η συνέλευση του σταθμού κατέληξε στο ότι οι δραστηριότητέ του. Είναι μέσα στα αντιπρογραμματικά πλαίσια, οπότε και οι πώληση των καστασυλλογών με σκοπό τη στήριξη του σταθμού ανεπαρήγαγε μια οικονομική διαλλαγή, την οποία δεν υπήρχε όσο συνεχιστεί. Οι καστασυλλογέ αυτέ υπάρχουν εδώ και χρόνια σε διάφορα site από συλλέκτε. Εκδηλώσει τη συγκεκριμένη εκπομπή. Όσο ανάγκη, ενδεχομένω να περνάνε και κάποιε αφήσει, όσο ώρα μιλάω, διαβάζω εγώ εδώ πέρα ε, τη εκπομπή, οι οποίε δείχνουν και το περιεχόμενο των εκπληρώσεων. Προς ανάγκη απέντησης, εκτός του ντιού, αλλά και σαν τρόπο οικονομικής ενίσχυσης του σταθμού, γινότανε διάφορε άπορες στο στέξιο βιολογικό. Έχουν γίνει έξι λοιπόν στο στέξιο βιολογικό, οι οποίες φυλαμβάνανε πάρτι, συναυλίες, Θεατικά, κορυφικά σκέτ, προβολή σλάιτ, βιτοπροβολέ, έκθεση απίστευτα και κόμματα. Τέσσερι, σε συνδιοργάνωση με την κατάληψη φύλα Βαρβάρα στην Άνω Πόλη, μέσα στη Βαρβάρα, με βιτοπροβολέ, κάνει ντοκιμαντέ και ροκ κινηματογράφου. Έκθεση με τη δουλειά τη Μαρία Συλέκτρα των Εφτά, η οποία μετά πήγε και στην Βίλλα Παρακάτω μιλάω για τη Μαρία Ελέκτρα, η οποία ήταν και. Εκτό των συντρόφων και φίλοι τη εκπομπή και η συγκεκριμένη έκτηση είχε γίνει με αφορμή το θάνατο. Της. Δηλαδή το 97. Η έκτηση είχε γίνει μέσα στην κατάληψη του Φίρα Βαρβάρα. Μια έκθεση τη δουλειά τη κοπέλα. Γενικά δραστηριοποιόταν πολύ φίλοι τη εκπομπή στου με παρέα. Τα συγκροτήματα που παίζανε ήταν φίλοι τη εκπομπή και όταν κάποια από αυτά ήταν να μαζέψουν πολύ κόσμο. Τυχή εκτό ελέγχου και πίσα και κούπουλα, εκ κοινή συνενέση, δηλαδή δική μου και των συγκροτημάτων, επιλέγαμε να μην αναγράφονται τα νόματά του στην Αφίσα, αλλά κάποιο άλλο ψευδόνι, όπω περασμένε μου αγάπη, πειρατέ των πόλεων, ώστε να μην γίνεται το διαφόρετο μέσα στο στέξι του βιολογικό. Αλλά με κάποιο τρόπο αυτό μαθαίνονταν για το ποιο θα και πάλι γινόταν χαμόσμε στο βιολογικό. Υπήρχε ένα συγκρότημα που είχε πιαχθεί την εποχή εκείνη με το όνομα εποχής, το οποίο ενίοτε. Κάτι το συμπρόεδρο αυτό έχει φτιαχτεί από μέλη φιλικών προ την εποχή συγκροτημάτων, όπω είναι αυτή εκτό η Λέω και και η είχαν εμφανίσει το όνομα τη πολιτική, έπαιζαν πάνε και φανίζονταν ότι ήταν συγκροτημένη Είχαν γράψει και ένα τραγούδι για γίνει και για το περιοδικό, το, περιοδικό, το τελευταίο κομμάτι τη στην αυτή τη φορά, άλλη κρατήσει λιγότερο. Ζωγραφιά. Ε, τέλος πάντων, που έχουμε βγάλει και άλλη αφήσα για την καβάλα, ε, υπά, υπήρχε ένα λόγο, ένα αυτοκολλητάκι, το οποίο είχε, ήταν το χαρακτηριστικό της εποπής. Και για μεγάλα χρονικά διαστήματα, υπήρχε κόσμος ο οποίος ε, αναρωτιόταν πιανού Είναι αυτό το χαρακτηριστικό αυτοκόλλητο που κυπλοφορούσε και εκτό Θεσσαλονίκη. Είναι δύο χαμήνια τώρα σε κάποιε φάση, που έχουν περάσει και το πέρασμα, δεν ξέρω πια πώ θα το ξέρετε. Λοιπόν, το έκανε η Μαρία Ηλέκτρα ω δώρο για δεύτερη μέτρηση τη υποποίηση, για να γίνουν το αυτοκίνητο τη είχα πει για το πόσο μου αρέσαν τα κάρα που κουβανίζαν οι χαμήνια περασμένων εποχών. βάζει πολύ μόνο να ξέρω το εγγράφο, αλλά αυτέ οι ζωγραφίε του προηγούμενου αιώνα. Επίση, ήξερε ότι η βούστρα Ξονδιά του Ελληνικού. Και έτσι κάτσε και μου έφτιαξε το συγκεκριμένο σχέδιο που στη συνέχεια εκτό του αυτοπόλυτο έγινε στα απίσα, εξόφιλο και μπλούζα. Ω αυτοπόλυτο έχει θεαθεί σε Τουρκία σε Ιούτ Χώστερ, στο Βέλιο σε σπίτια και καφέ, στη Γερμανία σε καταλήψει, στην Αγγλία σε σπίτια και σε στέλια, στην Ιταλία σε καταλήψει και του χονικού σταθμού, στην Ολλανδία σε καταλήψει, στην Ισπανία σε καταλήψει, σε Δανία και Νορβηγία σε καταλήψει. Σε Αστρία, Ελβετία, στι Νευριακού χώρου, στον υπόγειο τη Γαλλία, σε κερδοσκοπικό θάλαμο στο λιμάνι τη Πορτογαλία, στη σπίτι τη Ασταλία, στον υπόγειο του Τόκη, Γερμανία, σε μια σχολή Μαϊτάη τη Ταϊλάνδη, σε μια καρδίνα στην παραλέτηση του Λούμου, στο Μεξικό, και μέσα στι τοαλέτε του πρέμου για του Ατμούμανου. <ΣΣΣΣ> Θα κάνω και ένα μικρό βιογραφικό στην φίλη Μαρία Ελέτρα. Ήταν προσωπική φίλη. Αρκετά από τα σχέδια που έχουν περάσει από εδώ πέρα είναι τη ε, Μαρία Τσέχνη. Όπω είχε εξώφυλλα, αντίστοιχο π.χ. ναυτία, κατκουράδε, πιθανά σε τάχτη, ήταν υπάλληλοι στάση. Ήταν προσωπική φίλη και άγριο για την εκπομπή. Είχε ξανακάνει μια άλλη δουλειά για τα Κορέγια. Μια απεικόνηση ενό μπουκαριού που ακούει τη μουσική. Μια φίση για την Αγγλία, αλλά και ένα εξώφυλλο για μια από τι κασυ... καστέλωση που μόλι ανάφερα με το δόκι χότη στο άλογο του με τον τίτλο Η Beat No Friends, No More. Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιώ τη γιά τη για το περιοδικό. Η Μαρία Ελέντρα ήταν μια κοπέλα που είχε δυστοποιηθεί μέσα στον αντισυνητικό χώρο 9095 και χρησιμοποιούσε την αγάπη τη πολιτική για να χρωματίσει με φαντασία του γκρι κήπου τη πόλη. Οι αφήσει προ κηρύξη άρχισαν να αποκτούν ζωή και χρώματα και να ξεφεύγουν τη κλασική μαρκέτα του συμφύματο. Σαν έναν απόσπαστο μέλο τη παρέα, έφυγαν τα εξώφυλλα των συγκεκριμάτων, τη αφήση των καταλήψεων και των αυτοδιχρησόμενων ραδιοφωνικών σταθμών. Τα σλάιτ των πάρτι και τα καλέσματα στι εταιρείε ήταν μια δουλειά που ήταν ευχαρίστηση για τη Μαρία. Η Μαρέα ήταν η βασική ένωση για όλε τι πανεσυντητικέ καλεστικέ εκκρεμότητε. Θα αναφερθώ τώρα για τι καλύτερε και τι χειρότερε τη μέσα εδώ πέρα τη οι οποίε με κάποιον τρόπο δείχνει και πώ ε, έρχεσαι σε δυσάρεστη θέση ορισμένε φορέ να συγκρουστεί ε, με φίλου λόγω κάποιων πολιτικών διαφωνιών ή πώ ε, κάποιοι ε, συναισθηματισμοί μπορεί να σου δώσουν καινούργια δύναμη για να συνεχίσει ακόμα περισσότερο. Οι καλύτερε στιγμέ όταν με πήραν τηλέφωνο μέσα από τι φυλακέ διαβατών. Και μου ζήτησε με παραγγελία από γενιά του χάου το κοινωνικά υποπροϊόντα, λέγοντά μου ότι όλη η τέχνη των ανηλίκων ακούει την εκπομπή κάθε Τετάρτη στο Τέρμα. Άλλη φάρη εκπομπή όταν με πήρε μια κοπέλα μέσα από το σχιατρίο τη Σταυρούπολη και μου είπε ότι είναι η καλύτερη παρέα τη εκεί μέσα για το σύντομο όπω ήταν μέχρι στιγμή διάστημα που την είχαν έρθει. Και επειδή δεν την άφηνα να έχει τηλεφωνάκι, αυτή το είχε κρυμμένο μέσα από το τη και το άφηγε σιγά εξαπλωμένοι, αλλά φοβόταν μην του βάλε υποψίε γιατί περνούσε ώρε έτσι, ξαπλωμένη ακούγοντα τηλεόφωνο. Μια άλλη στιγμή τον ένα παντάρα από το Σκοπιά είχε ζητήσει πάνω σε ομάδα. μια πολύ ζεστή σχέση με ένα μεγάλο κομμάτι των κρατών που μπορούσαν να, να πάρουν τηλέφωνο και να πούνε πώ αισθάνονται. Τα καλύτερα τηλέφωνα γινόταν μετά τα μισά και ορισμένα βγαίναν στον αέρα. Ορισμένε φορέ, οι Συνέγισε για αρκετή ώρα αν οι καλεσμένοι οι οποίοι υπήρχαν στο στόιο, είχαν αυτή συγκεκριμένη διάθεση, δηλαδή ένα απόταν 3-4 άρα από μια κατάλληλη στοιχεία από την οδηγία και τα επόμενα μέλη, θέλαν, τα επόμενα μέλη που είχαν πρόγραμμα θέλανε να συνεχιστεί να πάρει μια παρέταση τότε γινόταν μια μεγαλύτερη παρέα προκειμένου να συνεχίσει η εκπομπή με τα θέματα τα οποία μιλώντα. Χιότερε τιμέ. Όταν αρχίσαν οι με φιλικά συγκροτήματα ή γνωστά άτομα σε σχέση με το KY. Υπήρχαν τηλέφωνα που ζητούσαν να μην λειτουργούμε κριτικά απέναντι σε γκρου. και καλημέρε με μέλη τη υποδομή. Αυτό ήταν τη εκπομπή Κουρέλια από το ΡΑΔ Έχει μείνει ένα μικρό κομμάτι τώρα, παιδιά, για το περιοδικό. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι στο κομμάτι τη ρεγεφωνία πριν το αφήσουμε πίσω μα. Το <συσχελίως> Το τίτλο yeah. οτι... yeah. από την κασέπερα αυτή με το κακού και μόνο, εφόσον το έχει πράγμα. Το κακού και μόνο είναι η τελευταία καστατιστολογή που είχα βγάλει εγώ που το ανάφερα σε εκείνο τι έξι κασέφη με γενικά συγκροτήματα. Ε, τίτλο έναν τίτλο ας πούμε, που φορούσα προσωπικά μια περίοδο, με εξώφυλο τον κύσμο, ένα συγκουσιακό να το καταληψία σκύλο, ο οποίο είχε παράλληλα χαρακτηριστικά. Αυτή η κασέτα είχε τις καλύτερες στιγμές από την εκπομπή Τα Κουρέλια. Ε, ακόμα και τώρα που κυπλοφορείς στο Ίντεράν φαίνει πολύ καλές, έτσι να το πω, κοινωνικές. Ε, ο οποίος τίτλος της συγκεκριμένης Κάσσερις Λογής ε, μεντέδωσε, να το πω, η Δάνησα Μαθέλης και τον τίτλο στο τελευταίο τεύχος του κυβερουργικού, από Τα Κουρέλια. Δηλαδή, απλά, Επέλεξα εγώ να μεταφέρω εκείνο τον τίτλο στο τελευταίο περιοδικό το οποίο το συγκεκριμένο τέχος έκανε ένα κύκλο περιγραφών ε, συναισθημάτων. Και νομίζω ότι ήταν ο κατάλληλος τίτλος το οποίο αυτό. Λοιπόν, μετά το κλείσμα του σταθμού εγώ εξακολουθούσα να είχα κάποιες δαίμονες μέσα μου να την ανάγκη να ξεκολουθώ να επικοινωνώ με τον κόσμο μόνο από αυτή τη φορά πλέον δεν γινόταν μέσω μικροφώνου, οπότε επέλεξα να γίνει αυτό σε μια περιοδική έκδοση. Ε, διάφορες σχέσεις με, με συντρόφους και μη με, με βοηθήσαν σε αυτήν την ιδέα. Τα κείμενα, υποθέτω ότι υπάρχει ένα κείμενο, το έχετε πάρει, δεν ξέρω από εδώ πέρα. Λέει κάποιες για το περιοδικό, χρεώνονται απαραίτητα μόνο από μένα. Αν και εδώ πέρα θα πρέπει να πω ότι οι διάφοροι σύντροφοι με τον τρόπο του και με τι κουβέντε του έχουν βοηθήσει στο να, διαμορφω... να διαμορφωθούν κάποιε εικόνε οι οποίε περιγράφονται μέσα στο δημιουργικό. Προσωπικά αν με ρωτούσε κανεί, θα το χαρακτήριζα σαν πολιτική λογοτεχνία. Έχω επιλέξει Έτσι μια απλή γλώσσα η οποία λειτουργεί περισσότερο σαν μια. Θα έλεγα αφήγηση προσωπική αντίληψη κάποιων βιωμάτων, κάποιων, κάποιων εικόνων. Έχουν περάσει διάφοροι σύντροφοι και συντρόφοι με τον τρόπο του και σαν αναφορέ μέσα από εκεί. Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, δηλαδή θέλω να πω ότι είναι καθαρά προσωπική και αυτόνομη προσπάθεια. Δεν υπάρχει κάποιο συμβόλαιο το οποίο μετρέχει, με αναγκάζει να εκπληρώνω την πληροφορία κάποιου συγκεκριμένη κοινωνική περίοδο. Μέχρι στιγμή έχουν λυγεί οκτώ τέτοιοι. Το τελευταίο βγήκε πριν από τρία χρόνια. Εδώ πέρα να αναφέρω για αυτού οι οποίοι δεν ξέρουν περί τι μιλάω αυτή τη στιγμή δεν έχει την χαρτιά στα χέρια του. Έχω φέρει μαζί μου σε ψηφιακή μορφή δέκα αντίτυπα σε CD PDF που περιέχουν και τα αυτό τέτοιοι για όσου έχουν ενδιαφέρον και μπορούν να κάθονται μπροστά στην υπολογιστή και να κάνουν ανάγνωση. Ε, να πω το ότι διάφοροι γνωστοί και έχουν κάνει σχέδια, ειδικά για τα του μέσα στις ελίδες τους. Το οποίο δυσμάνει και από αυτά έχουν γίνει έννοια και τα του A, έχουν στολίσει κάποια άλλα πράγματα. Δηλαδή, σε κάθε τέτοιχος συμμετέχουν με τον τρόπο τους Διάφορο ε, διάφορος κόσμος. Ε, έχω επιλέξει ε, να διανέμεται χωρίς κανένα απολύτως οικονομικό αντίτιμο και να διακινείται μόνο μέσα από τα εξωστικά στέλγια και καταλήψει, τουλάχιστον εγγνώσιμου. Ένα μου, δεν μπορώ να το δείξω. Φεύγει από Ευρώ μέχρι κάπου, όχι από εδώ, από μέχρι κάπου, περίπου. Δεν υπάρχουν αντίτιμπα αυτή τη στιγμή. Κάτι αυτός κόσμος πιστεύει ότι είναι αρκετά σκοτεινό και αρκετά προσωπικό. Δηλαδή, στο εξωτερικό, όπως το ξέρω, υπάρχει ένας χαρακτηρισμός το οποίο λέγεται personal sign, σε σχέση με αυτό το, το, το φαζί, αν μπορείς να το χαρακτηρίσεις κάπως έτσι. <σχερνώ> Αυτά. Το έτοι που άρχισε να βγει όταν στα μάτσα... Ακριβώς. Εκεί τελείως που έρχεται στο αράδο τοπία εγώ σε σύντομο χρονικό διάστημα, παρόλο που είχαμε γίνει διάφορε ομάδε εκεί πέρα, οι οποίοι δούλευαν για τα πολιτικά δρόμενα τη εποχή εκείνη, ε, ήδη είχα αρχίσει να έχω μία έλλειψη, δηλαδή να αισθάνομαι λίγο κάπω ότι δεν είχα πλέον αυτή τη δυνατότητα επικοινωνία και δημιουργία. Οπότε μέσα στο πρώτο χτάμινο, ε, κάθισα και η πρώτη κυκλοφορία, που ήταν κάπω πειραματική, ήταν μαζεμένα. Ε, όλα τα κείμενα τη εκπομπή, στο πρώτο τεύχος. Δηλαδή είχα μαζέψει όλα τα κείμενα τη εκπομπή, Είχα βάλει και κάποιους φίλου και φίλες να τις συνοδεύουν τα συγκεκριμένα κείμενα, είτε με χαρακτικά, είτε με, με ξηροπολιές, τέλο πάντων, είτε με νικηροπολιές, είτε με νησογραφική. Και το εκκυπλοφόρεσε έτσι χέρι με χέρι στις καταλήλους εποχή εκείνη. έτσι να δω αν υπάρχει λόγο στο συνεχιστεί. Ε, τα υπόλοιπα αποκτήσαν ένα κάπως πιο προσωπικό χαρακτήρα, το οποίο τα έχει, το έχει χαρακτηρίσει μέχρι και τώρα. Αλλά, ναι, ήταν αμέσως μετά το χλήσιμο του ράδου αυτο Βγαίνουν σε 1.800 αντίτυπα. Έχουν βγει οχτώ τέφιο, είπα. Δεν ξέρω αν κάποια πορεία σε σχέση με το χειοδετικό, σε σχέση με το διόφωνο. τη συζητάμε. Αλλιώ το κλείνουμε και ξεκινάμε το μισό κομμάτι. Να πω το μισό κομμάτι σήμερα θα είναι όπως λέει και η Αφίσα ε, με, με βινίλια όπως γινόταν τότε τα κουρέλια από βινίλια τα οποία είχαν προλάβει να κυκλοφορήσουν μέχρι το τέλος της εκπομπή. Δηλαδή συνηθιστά έχουμε επιλέξει με του συντρόφου από πέρα τα βινίλια τα οποία θα σήμερα να έχουν κυκλοφορήσει πριν το κλείσιμο του σταθμού, το 98, δηλαδή. Το τρέλευ, τόσο πολύ βλέπω, σας αρέσει, θα παίζει πορθόντος από όλη τη βραδιά την οποία θα παίζει η μουσική από εδώ πέρα. <χει> αυτό εδώ το τρέλευ θα μπορούσαμε να το κρατήσουμε για μια απόποια... Yeah. Γιατί βλέπουμε αυτό, εγώ. Γίνεται. Αν και αυτά που βλέπει yeah. Γιάννη, εδώ πέρα, είναι ένα κομμάτι που έχω ξεκινήσει και ψηφοποιώ και το εμπλουτίζω. Δηλαδή, ήδη έχω περισσότερο από αυτά. Yeah. Θέλω να πω ότι πιο χρήσιμο θα ήταν να σα δώσω το χρησιμοθέτη αυτό, όπω είναι yeah. αυτό το κάνανε τα παιδιά από την τέρα. Γιατί η πρώτη εκδήλωση γίνεται στην κατάρρευση τη πέρα η την και και κάτσαν και δούλεψαν το υλικό που είχε σκαναριστεί μέχρι τότε. <laughs> το οποίο όμω ήδη έχει βρισκεδιαστεί κι άλλο, δηλαδή νομίζω ότι θα μπορούσα σε κάποιες φάση να σα ζώσω ένα DVD με περισσότερο υλικό. Εκτός αν θέλετε το συγκεκριμένο τρέιλερ επειδή σα αρέσει του τρέιλερ. Παρόλο που να βρούσα. Θωρείμαι γίνε η ανάταση της σπίδι μου κοιμάμαι, να του κάνω μια έχει γίνει μια συγκεκριμένη παρουσιάσεων τη Ουτοπία, τη Επομπέση και των η οποία θα έχει μερμηνία λήξη, δηλαδή δεν θα, αγγελίσω, δεν θα γίνει μια περιοδία, δεν υπάρχει λόγο. Δηλαδή, σε πολύ επιλεγμένα μέρη είναι αυτή η παρουσίαση για συγκεκριμένου λόγου, συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Και θεώρησα καλό να υπάρχει αυτό, γιατί είναι λογικό πλέον ενέργεια 2013, το 95% του. Του παρεμπισκόμενου ανθρώπου είτε εδώ στη Θεσσαλονίκη είτε πού αλλού, θα κλείσει τέλο πάντων, δεν θα ξέρουν καλά για το τι μιλάω. Οπότε η συνοδεία κάποιου κτηλικού υλικού το θεωρούσαν κατά καλό και έγινε, ειδικά για αυτό το παιδί. Δεν υπάρχει λόγος να πει μουσική, συγκεκριμένο. Πάμε <ΣΣΣΣ> στο <σχεδοσί> δεύτερο. Εγώ... Θα σα πω μια ερώτηση. Ε, από τη στιγμή που, που τάμε, ας πούμε αυτό το πράγμα πλέον έχει γίνει στι προτεραιότητε παρελθόν. Τα κουρέλια δύσκολα αναπαράγονται λόγω του ότι το πρακτικό του μέρο είναι δύσκολο. Το να συνταχθούν, να μαζευτεί το οικονομικό μέρο και να ανατυπωθεί και να διανεμηθεί. Πώ και να σκέφτεται να φτιάξει διαδικτυακά, να φτιάξει ένα blog και σαν blogger να ανεβάζει πάρα τα κείμενά σου, συναννεβάζοντα και τα ιστορικά κείμενα του ράδιο τοπία, συναννεβάζοντα και τι αφήσει όλα αυτά. Παράλληλα, σχολιάζοντα και την ε, πολιτική, ας που κατάθεση ότι τώρα, σύμφωνα με τα... Ε, όπως ξέρω εμείς, ας πούμε, την λογική και δικιά μας, αλλά και ταυτόχρονα αναδημοσιεύοντας και να κομμάτι παλιό. Yeah. Και σαν μπλοκένω, να σχολιάζεις, σαν κουρέν να σχολιάζεις, και την επικαιρότητα, Δηλαδή αυτό δικτυακά, το οποίο, ασ息프ki, ασ息 χρόνο, αλλά δεν έχει έξοια. Ναι, λοιπόν και δεν ξαναδεί. Ε, αυτό είναι μια πολύ καλή ιδέα ε, την οποία δεν έχω σκεφτεί αρκετέ φορέ. Ε, βέβαια, η ιδέα αυτή δεν είναι ακριβώ έτσι όπω τη λέει εσύ, αλλά πολύ κοντινή. Δηλαδή, η πρώτη ιδέα είναι το ότι σε κάποια φάση θα ήταν καλό να ανεβάζαμε σε κάποιο σερβερ τέλο πάντων ένα blog το οποίο θα ήταν μόνο με τον άνθρωπο το οποίο. Όχι, λοιπόν υπήρχε. Ενδεχομένω με κάποια πράγματα απουσίας τα οποία δεν κάνει να μαθαίνει για πολλού κόσμου. Αλλά το 58% του υλικού, είτε οπτικό είτε δημοσιστικό, ναι, θα ήταν πολύ καλό. Ε, και ένα άλλο μπλοκ ενδεχομένω ε, του περιοδικού. Γιατί το περιοδικό πλέον είναι μια άλλη φάση, είναι πιο πρόσφατο. Ε, το, το βασικό πρόβλημα το οποίο δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο μέχρι τώρα είναι το ότι όλη η επιμέλεια τη προσπάθεια έχει γίνει από ένα άτομο, από μένα. Και αυτό θέλει και το χρόνο και μια καλή τεχνογνωσία. Τα το οποία τουλάχιστον τον Δέκατο την καλοποιητική τεχνογνωσία και για το χειρισμό προ το παρόν δεν την έχω. Αλλά είναι μια ιδέα την οποία την περτάω. Τώρα σε σχέση με το περιοδικό, εκτό από ένα μπλοκ το οποίο ανά πάσα στιγμή ε, θα μπορεί κάποιο να μπαίνει και να τρέχει ιστορικά σε αυτά τα οποία και τη μέσα, δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσω να το εκδίδω σε χαρτί. Δηλαδή, επειδή είμαι αυτή τη άποψη, αυτή τη σχέση που έχει δίνει αυτό το πενισμένο χαρτί, με τι ζωγραφίε, με τα χαρακτικά τα οποία το αφήνουν άλλου πάνω στο βάρη και επομένω συνδυαστούν με την πύρα, κάποιο α πούμε, θέλω να συνεχίσει κατά αυτόν τον τρόπο. Υπάρχει δηλαδή ένα έντυπο, απρόμαυρο, αρκετά προσεγμένο. Δηλαδή, δηλαδή δεν βγαίνει και εύκολα. Δηλαδή, ο μπορεί να το παίρνει το βάση κολτοσέκι του, αλλά μπορεί να με πάρει τρία χρόνια για να καταφέρω να δηλαδή αυτό για να έχουμε γονατίσει οικονομικά καμιά 50 φρόβοι για να καταφέρουμε με όλα αυτά τα ζητήματα που παίζουν και θα παίσουν το νοικειονόμιο στην να μας ετοιμάζουν, για να καταφέρουμε να, να τσοδάγουμε και εκεί πέρα σε ένα ακόμα ζήτημα. Ναι, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Αλλά όσο υπάρχουν τα αλθουρέρια, τα οποία δεν ξέρω πώς αυτό, θα αυτό, θα υπάρχουν σε ένδυτη μορφή. Το άλλο είναι πολύ καλά, πολύ καλό να υπάρχει, γιατί υπάρχει μια αμεσότητα το συνημέρωση του τι γίνεται. Και, όπω είπα και πιο πριν, μαζί μου έχω δέκα αντίδυπα συνδείς σε pdf. Αν κάνει θέλει και έχει τη δυνατότητα να κάθω στο οποίο το διαβάσει, μπορεί να και να συζητήσει. Κάτι πήγες να μπει, Γιάννη. Ήθελα να κάνω ένα προσωπικό σχόλιο τουλάχιστον έτσι όπως τα μετέφερες μέσω της παρουσίασης. Ενώ πάνω κάτω πλέον αντιμαχόμαστε τα, τα ίδια πράγματα που προέχησαν εκεί την εποχή για πρώτη φορά. Δηλαδή, είναι σταθερά πλέον τα πράγματα από το μαχό μας. Είναι μη την, την καταστολή και όλο το τεχνίδι όπως έχει σκεφτεί. Ε, εμένα με ενθουσιάζει, ας πούμε, η αγνότητα που μεταφέρθηκε πούμε, μέσω του λόγου, μέσω τη παρουσίας που έκανες, μια αγνότητα την οποία δεν την βρίσκω πλέον στο χώρο, πούμε, και με τι λογικέ που ξεκίνησαν τα εγχειρήματα αυτά και πώ θα πρωτοείδε ο κόσμο και σιγά-σιγά άρχισε να τα... Ε, πώς θέλω, ναι, να τα επεξεργάζ ε, εσύ έχει κάποια σχόλια να κάνει πάνω σε αυτό ας πούμε, όσον αφορά το όλο συνέστημα και την εποχή, πούμε, πόσο σχεδόν αυτό. Κοίταξε Γιάννη, αυτή είναι μια ερώτηση κά, κάπω έτσι την οποία μου την είχαν κάνει και στην τέρα αλλά και στο ανεφαρμό που είχε κομμάτι μαζί με τα παιδιά από την πόλη και πέρα. Ε, παίζει μεγάλο ρόλο η καλασίβα ο κορδικό ρόλο είναι οι άνθρωποι χωρί να υποτιμώ κανένα σύντροφο. Είτε που μιλάω είτε όχι, οι άνθρωποι απαρτίζουν αυτά τα χειρίματα ή αυτές τι καταστάσεις πότε αυτό, Αλλά δεν θεωρώ και επίσηματικό ρόλο, παίζει ο αριθμό ε, των ανθρώπων, οι οποίοι φτιάχνουν πράγματα. Θέλω να, θέλω να πω ότι τα τελευταία χρόνια, από το 2000 και μετά, ε, έχει αφήσει πάρα πολύ ο κόσμος, ο οποίος έχει βγει έξω, με τα δικά μας χαρακτήσεις, ο οποίο έχει βγει στου στους δρόμους, έχει επιχειρήσει να κάνει τι δικέ του απόπειρες, τις δικές του κινήσεις μέσω καταλήψεων, μέσω περιοδικών, φανζίνων, μέσω σταθμών, μέσω συγκροτημάτων, Κάπου δηλαδή έχει μοιραστεί αυτό το πράγμα. Ε, όταν η, ο αριθμό των ανθρώπων που φτιάχνουν αυτά τα πράγματα, π.χ. Θεσσαλονίκη με το πάντρο πτήλημα αρχέ του 1980, ε, με τους αναρχικούς, ας πούμε, μέσα του 1980, ε, με το το Utopia, ε, αρχές του 90, Μι, Μιλάμε για πολύ μικρότερου αριθμού. Ε, Σαφέ ήταν και υπήρχε ένα διάχυτο συναισθηματισμό, ο οπο, οποίο ήταν και από, πιο, από τα πιο ε, δυνατά εργαλεία για να καταφέρει να ανταπεξέλθει ε, στο καταστοτικό, στο υπάρχον. Δηλαδή, σκέψου ότι ξεκινάσα σαν μια μειονότητα και σε εκείνη τη φάση. Αντιλαμβάνεστε τα πράγματα κάπω διαφορετικά και σκέφτεστε ότι και λόγω τη εποχή αλλά και λόγω του μεσαίου να τον έχουν ετοιμάσει, η μειονότητα έχει αρχίσει πλέον ότι γίνεται σταδιακά και σοφαρίζει με κάποιο τρόπο. Εντάξει, Δηλαδή βλέπουμε όπω είναι κλείσει την Τουλαμαλία σε κατέθεση κάτω από 10.000 άτομα. Π.χ. Γιατί το καλύτερο θα ήταν να μην είχε κλείσει τη Τουλαμαλία και α ήταν 10.000 ή ενδεχομένω. Αλλά θέλω να πω. Εντάξει, καλή είναι και 10.000 για αυτή τη φάση που πήγαμε κάποτε. Οπότε, σαφέστατα, και υπάρχει μια διαφορά για αν είναι εκείνη την εποχή. Ήμασταν κάπω πιο λίγοι. Ε, Αντιμετωπίσαμε τα πράγματα κάπω πιο, σημα... πιο, σημα... πιο σημαντικά και πιο οργανωτικά. Τώρα υπάρχει μια μεγαλύτερη πλειονότητα συντρόφων, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει και αυτοί του δικού του κοινωνικού πολέμου. Ε, αυτό. Εντάξει, θα αφήσουμε δύο λεπτάκια. Μπα και κάποιο και να συγκροτήσει κάποια ερώτηση, ας πούμε, δυσκολεύεται, δυσκολεύεται, δυσκολεύεται. Και άμα δούμε, θα πούμε, ένα λεπτάκια, δεν έχει κανείς να πει κάτι. Ξεκινάμε το μουσικό κομμάτι. Όπως είστε εσείς, παιδιά, άμα θέλετε <συσκάς> να παίζει καθόλου όλη τη διάρκεια... Αν συνείσουν οι διάρκειες, μπορούμε να το αφήσουμε. <συσκάς> άμα είναι πρόβλημα το σύμπης, είναι μισθά, είναι μισθά, είναι μισθά, είναι μισθά, είναι